Κεφάλαιον Α, σελίδα 767, στήχη 1-14 Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν για τη σωτηρία των Εφεσίων. 1. Εγώ ο Παύλος, που με το θέλημα του Θεού είμαι Απόστολος Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολήν αυτήν προς εκείνους που αγιάστησαν δια του βαπτίσματος, διαναζούν εις το εξής, βίον Άγιον, κατοικούν δε εις Έφεσον και είναι πιστοί και ενωμένοι πνευματικώς με τον Χριστόν Ιησούν. 2. Ήθε να είναι εις σας και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον κύριο Ιησούν Χριστόν. 3. Πρέπει και άξιον είναι να ευλογείτε και να δοξάζετε ο Θεό, τον οποίον ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κατά την θείαν του φύσην έχει Πατέρα, κατά την ανθρωπίνη δε φύσην του έχει Θεόν, διότι μας μετέδωκε κάθε πνευματική ευλογία την οποίαν δια του Χριστού μας εγχάρισαν από τον ουρανόν προς το σκοπό και να μας οδηγήσει στον ουρανόν 4. Και μα έδωκε τα ευλογίας αυτά, σύμφωνα με την εκλογή που μα έκανε για να μα ενώσουμε των Χριστό. Και έκανε την εκλογή μα αυτήν, προτού να γίνει ο κόσμο, προ τον σκοπό, όταν θα ήρχε το καιρό να γεννηθούμενοι και να ζήσουμε στην γη, να είμαστε άγιοι και άμεμπτοι ενώπιον του. 5. Και εν τη αγάπη του, μας πρόωρισε να υιοθετηθούμεν διαμέσου του Ισού Χριστού, σύμφωνα με τη θέληση και βαρέσκιαν που έχει για να 6. Δια και δοξάζετε το μεγαλείον της χάριτος και το μλουσίον δωρεών του, με μετας οποίες μας έκαμε χαριτωμένους διαμέσου του αγαπημένου του Ιού. 7. Πράγματι δε, είναι μεγάλη και ένδοξος η χάρης του, αφού δια της ενώσεώς μας και της κοινωνίας μας με τον Ιων αυτού, επετύχαμε την απελευθέρωσή μας με το αίμα του που εδόθη λύτρων για την εξαγοράν μας». Και έτσι ελάβομαι την άφεση των αμαρτιών σύμφωνα με τον πλούτον της χάρητό του. 8. Εξέχισε δε την χάρη αυτήν τόσον πολύ, ώστε να περισσεύει αυτή η με κάθε σοφίαν, δια αυτόν και τα μυστήριά του και με κάθε φρόνηση διανακανονίζομεν συνετά τα συνετάτα προσκέρου ζωή ζωής μας. 9. Μα έκαμε δε σοφού και φρονίμους, γνωστοποίησα σις το θέλημά του, που είτο κρυμμένον, και δεν μπορούσαμεν μόνοι μας να το μάθουμεν, διότι το είχε αποφασίσει μόνος του σύμφωνα με την αγαθή θέληση που είχε να σώσει τον άνθρωπον και το είχε νοσχέδιον σχέδιον προαποφασισμένων και κρυμμένων στα βάθη της αγάπης του». 10. Και του σχεδίου αυτού σκοπός ήταν η τακτοποίηση του οίκου του, δηλαδή της Εκκλησίας. Και η τακτοποίηση και η οικονομία αυτή θα πραγματοποιείται όταν θα συνεπληρούνται οι ορισμένοι χρόνοι και θα ήρχε το κατάλληλο καιρό για να συνενώσει τα πάντα δια της κοινωνίας των μετά του Χριστού και του εν ουρανεί και του επιγεί ανθρώπου που ένεκα τη Αμαρτία των ήσαν τελείω χωρισμένοι από τον ουράνιον κόσμον. Και έκαμε την ένωση ναυτήν δι' αυτού του Χριστού. 11. Δι' αυτού του Χριστού και εξελέγημεν, σαν διαλαχνού που μας έπεσε, χωρίς εμεί να κοπιάσομεν. Αλλά αν η εκλογή μας αυτή έγινε, χωρίς εμεί να την περιμένουμεν, δεν είναι το όμως και τυχαία και δια των Θεών. Προρίστημεν και εξελέγημεν σύμφωνα με το προαποφασισμένο σχέδιο του Θεού, ο οποίο ενεργεί όλα κατά την ελευθέραν κρίση και απόφαση του θελήματός του. 12. Δια να είμεθα οι σύμνον της δοξασμένης αγαθότητός του εμεί, οι εξουδαίων χριστιανοί που είχαμε από πρωτήτερα την ελπίδα μας εις τον Μεσσίαν Χριστόν. Δεκατρία. Δια της ενώσεως δέκη κοινωνία σας με τον Χριστόν και εσεί οι άλλοτε οι δολολάτρε, αφού οικούσατε τον λόγων του κηρύγματος που είναι όλος αλήθεια δηλαδή το χαρμόσυνον κήρυγμα τη σωτηρίας σα, και αφού εμπιστεύσατε αυτό Ελάβατε σύμφωνα με τα υποσχέσει του Θεού την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. 14. Είναι δε το Άγιον Πνεύμα ο Αραβών που μας εδόθη ως εγγύησης για την κληρονομία μας. Και η κληρονομία αυτή της Ιωνίου βασιλείας θα μας δοθεί για να ελευθερωθεί ο λαός που ανήκει στον Χριστόν και είναι κτήμα του και έτσι να υμνείται η δόξα του.